Αγίου Ιωάννου Σιναίτη ή Ιωάννου της Κλίμακος Λόγος 21 Περί καινοδοξίας Για την πολύμορφη καινοδοξία Μερικοί αγαπητοί μου συνηθίζουν όταν μιλούν περί των παθών και των λογισμών να κατατάσουν την καινοδοξία σε ιδιαίτερη τάξη χωριστά από την υπερηφάνεια Γι' αυτό και λέγουν ότι είναι οκτώ η πρώτη και κυρίαρχοι πονηροί λογισμοί. Αντιθέτως, ο θεολόγος Γρηγόριος και άλλοι από τους διδασκάλους την εμέτρησαν επτά. Σε αυτούς περισσότερο πείθομαι κι εγώ. Διότι ποιος μπορεί να έχει περηφάνεια αφού σε την γενοδοξία; Τόση δε μόνο διαφορά έχουν μεταξύ όσο έχει εκφίσεως το παιδί από τον άνδρα και το στάρι από τον άρτο. Το πρώτο δηλαδή είναι η αρχή και το δεύτερο το τέλος. Τώρα λοιπόν που το καλή η περίσταση ας μιλήσουμε με συντομία για την αρχή και την ολοκλήρωση των παθών, δηλαδή την ανώσιο ήηση. Λέγουμε με συντομία διότι όπως επιχειρεί να φιλοσοφήσει για αυτήν μήκος, μοιάζει με εκείνον που ματαιοπονεί, προσπαθώντας να ζυγίζει τους ανέμους. Δεύτερον, η κοινοδοξία είναι ως προς τη μορφή, μεταβολή της φυσικής τάξεως και διαστροφή των καλών ηθών και παρατήρησης παντός αξιωμέμ του πράγματος. Ως προσδέν την ποιότητα, σκορπισμός των καμάτων, των κόπων, απώλεια των ιδρώτων, δόλιος κλέπτης του θησαυρού, Απόγονος της απιστίας, πρόδρομος της υπερηφανίας, Ναβάγιο μέσα στο λιμάνι, μυρμήγκια στο αλώνι, Που είναι μεν μικρά, αλλά απειλούν να κλέψουν αθόρυβα Όλο τον καρπό και τον κόπο του γεωργού. Τρίτον, το μυρμήγκι περιμένει να γίνει σιτάρι και η κενοδοξία περιμένει να συναχθεί ο πνευματικός πλούτος. Και το Μεν μυρμήγκι τρέχει για να κλέψει η δε κενοδοξία χαίρεται γιατί θα διασκορπίσει. Το πνεύμα της απογνώσεως χαίρεται όταν βλέπει να πληθύνεται η κακία ενώ το πνεύμα της κενοδοξίας χαίρεται όταν βλέπει να πληθύνεται η αρετή. Ίσοδος για το πρώτο είναι τα πλήθη των τραυμάτων, ενώ για το δεύτερο πλούτος των καμάτων. Τέταρτον, παρατήρησε και θα δεις ότι αυτή η ανόσια, δηλαδή η κοινοδοξία, είναι ακμαία και μέχρι του τάφου. Θα τη δεις στα ρούχα και στα μοίρα και στην εκρική πομπή και στα αρώματα και σε πολλά άλλα. Πέμπτον, παντού λάμπει ο ήλιος άφθονα και παντού σε κάθε έργο χαίρεται η καινοδοξία. Παράδειγμα Χάρη, όταν και κενοδοξώ αλλά και όταν καταλύω για να μην φανεί αρετή μου. Πάλι καινοδοξώ με την ιδέα ότι είμαι συνετός. Όταν φορώ λαμπρά ρούχα, νικέμαι πάλι από αυτήν την καινοδοξία. Αλλά και όταν τα αντικαταστήσω με ταπεινά, πάλι καινοδοξώ. Όταν μιλώ, νικούμε. Αλλά και όταν σιωπώ, σιωπώ πάλι νικούμε. Όπως και αν τη αυτή την τρίβολο άκανθα, ίσταται όρθιο το κεντρί της. Έκτον, ο κενόδοξος δείχνει ότι είναι πιστό, ενώ είναι ειδωλολάτρης. Φαινομενικά μεν σέβεται το Θεό, αλλά στην πραγματικότητα επιζητεί να αρέσει στους ανθρώπους και όχι στο Θεό. Κενόδοξος είναι κάθε επιδικτικός άνθρωπος. Του κενόδοξου η νηστεία είναι χωρίς μισθό και η προσευχή άκερη και άστοχη διότι και τα δύο τα κάνει για τον ανθρώπινο έπαινο. Ο κενόδοξος ασκητής είναι διπλά αδικημένος, αφού και το σώμα του το τυραννάει και μισθό δεν παίρνει. Πέμπτον, ποιος δεν θα γελάσει με τον εργάτη της κενοδοξίας, που παρίσταται στην ψαλμοδία και επηρεασμένο από αυτήν άλλοτε γελά, και άλλοτε κλαίει ενώπιον όλων. 8. Αποκρύπτει πολλές φορές ο Θεός από τα μάτια μας και τα καλά που έχουμε αποκτήσει. Ήλθε όμως αυτός που συνηθίζει να επενή ή μάλλον απλανά και με του επένους μας άνοιξε τα μάτια. Και μόλις αυτά άνοιξαν, εξαφανίστηκε από μέσα μας ο πνευματικός πλούτος. Ένατον. Εκείνος που κολακεύει είναι υπηρετή των δαιμόνων Οδηγός προς την υπερηφάνεια Εξολοθρευτής εις τὸν Των δακρύων δηλαδή Αφανιστής των καλών έργων Αποπλανητής από το σωστό δρόμο Οι μακαρίζοντες ειμάς, λέγει ο προφήτης πλανόσιν ειμάς Ισσαΐας τρίτο κεφάλαιο και στίχος δώδεκα. Αυτοί που μας μακαρίζουν, αυτοί μας ρίχνουν στην πλάνη. Δέκατον. Ίδιον των προχωρημένων στην αρετή είναι να υπομένουν γενναία και ευχάριστα της ύβρις. Ίδιον όμως των Αγίων και των Οσίων είναι να παρέρχονται αυλαβό στου επένου. Ενδέκατον ήθα θα πενθούντας, να τους επενούν και να εξοργίζονται γι' αυτό. Έτσι, σαν σοφοί έμποροι σε πανηγύρι, αντέλαξαν το πάθος της κοινοδοξία με το πάθος της οργής. Δεδέκατον Ουδείς τα του ανθρώπου, κανένας δεν γνωρίζει τα πράγματα του ανθρώπου, ή μη το πνεύμα του ανθρώπου εν αυτό, μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προ Κορινθίου επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο στίχο 11. Γι' αυτό ας εσχηνθούν και ας κλείσουν το στόμα τους όσοι εγκομιάζουν τους άλλους κατά πρόσωπον. Δέκα τρίτον. Όταν ακούσεις ότι πλησίον σου ή ο φίλος σου σε περιγέλασε από πίσω σου ή εμπρό σου, εσύ να του δείξει αγάπη και να τον επενέσεις. Είναι μεγάλο πράγμα το να αποδιώξεις από την ψυχή σου τον έπαινο των ανθρώπων. Καλύτερο όμως είναι να, τον, να επιδιώκεις τον έπαινο των δαιμόνων. Δέκατον πέμπτον. Δεν έδειξε ταπεινοφροσύνη αυτός ο οποίος εξευθέλησε τον εαυτό του γιατί πώς δεν θα σηκώσει κανείς τα δικά του λόγια αλλά εκείνο ο οποίος εξευρίστη από τον άλλον και παρατάφτα δεν ελάττωσε απέναντί του την αγάπη του. Δέκα των Επεσίμωνα τον δαίμονα της καινοδοξίας να σπίρει λογισμού σε κάποιον αδελφό και συγχρόνως να τους φανερώνει αυτούς και σε έναν άλλο. Και εν συνεχεία να κάνει τον δεύτερο να αποκαλύψει τον πρώτο, στον πρώτο τα μυστικά της καρδιάς του, ώστε αυτός να τον μακαρίζει ως προορατικό. Μερικές φορές, ο ανώσιος δαίμονας της κοινοδεξία εγγίζει και στα μέλη του σώματος και προκανεί διάφορες κινήσεις και παλμούς. Μην τον το δαίμονα αυτό όταν σε για επισκοπές ή ηγουμενίες ή διδασκαλικά αξιώματα». Πρόσεξε γιατί είναι δύσκολο να απομακρύνεις το σκύλο από το τραπέζι του κρεοπολίου. Μόλις αυτός αντιληφθεί ότι έχουμε κάποια ειρηνική κατάσταση, μας προτρέπει αμέσως να εγκαταλείψουμε την έρημο και να αναχωρήσουμε για τον κόσμο. Πήγαινε, μας λέει, να σώσεις ψυχές οι οποίες χάνονται. Δέκατον των εβδομών. Άλλη είναι η μορφή των Ευθιώπων και άλλη η μορφή των Αδριάντων. Κατά παρόμοιο τρόπο, άλλη είναι η μορφή της κενοδοξίας των κοινοβιατών και άλλη των ερημητών. Δέκατον Τι Τις επισκέψεις των μοναχών στη Μονή τις αντιλαμβάνεται πρώτη η κενοδοξία και προτρέπει τους ελαφρούς μοναχούς να εξέλθουν να υποδεχθούν τους ερχομένους, τους πιο ελαφρούς μοναχούς. Τους κάνει λοιπόν αυτούς η καινοδοξία να πέφτουν στα πόδια τους και έτσι φορεί το προσωπίο της ταπεινοφροσύνης αυτή που ξεχυλίζει από υπερηφάνεια. Κάνει συνεσταλμένο και ταπεινό τον τρόπο της συμπεριφορά και τον τόνο της φωνής και κοιτάζει στα χέρια των επισκεπτών για να λάβει τα δώρα τους. Επιπλέον τους αποκαλεί Κυρίους και Προστάτας, και ότι σε αυτούς χρωστούν μετά των Θεών τη ζωή τους οι μοναχοί. Εν συνεχεία, ενώ κάθισαν στο τραπέζι, τους προτρέπει να εγκρατεύονται και να μην επιπλήτουν αυστηρά τους κατωτέρους, διότι αυτοί δεν εγκρατεύονται. Ενώ ήρθε η ώρα της ψαλμωδίας του ραθίμους, του έκανε πρόθυμους. Τους άφωνους τους έκανε καλύφωνου και τους νησταλαίους αγρύπνους. Τους προτρέπει ακόμα να καλοπιάνουν τον κανονάρχη και να τον εκλυπαρούν να τους παραχωρήσει τα πρωτεία στην ψαλμωδία. Τους κάνει να τον αποκαλούν πατέρα και διδάσκαλο. Και όλα αυτά έως ότου αναχωρήσουν οι ξένοι. Όσους τιμώνται και προτιμώνται τους οδήγησε στην υπερηφάνεια και όσους καταφρονούνται Στη μνησικακία Δέκατον ένατον Η κοινοδοξία πολλές φορές Αντί για τιμή προξένησα τιμία Διότι συνέβη να οργιστούν Εξαιτίας της οι μαθητές της Κι έτσι Τους εντρόπιασε αφάνταστα μπροστά στους άλλους Η κοινοδοξία τους οξύθυμου Επί παρουσία ανθρώπων Τους μετέβαλε σε πράου. Κάνει μεγάλη εύφοδο σε όσους έχουν φυσικά χαρίσματα και εκμεταλλευομένοι αυτά οδήγησε πολλούς, πολλές φορές τους άθλιους στην πτώση. 20. Είδα ένα δαίμονα που λείπησε και έδιωξε τον αδελφό του. Ενώ δηλαδή ο μοναχός ήταν οργισμένος έφτασαν κοσμικοί επισκέπτες οπότε μεταπολύθηκε ο άθλιος από την οργή στην καινοδοξία. Δηλαδή εμφανίστηκε ω πράο στα μάτια των επισκεπτών. Δεν μπορούσε βέβαια να δουλεύει συγχρόνω και στα δύο πάθη, και στην οργή και στην καινοδοξία. 21 Αυτό που πουλήθηκε στην καινοδοξία ζει διπλή ζωή. Εξωτερικά με το σχήμα του, ζει ω με τις εσωτερικέ του και διαθέσεις ως κοσμικός. Εάν σπέβδομαι γρήγορα να πετύχουμε την ευαρέστηση την άνο, ασφροντίζουμε φροντίζουμε πολύ να γευθούμε και την Άνω δόξα. Διότι αυτός που γέφθηκε εκείνη τη δόξα, θα καταφρονήσει κάθε επίγειο δόξα. Απορώ δε πώς θα μπορούσε κάποιος να καταφρονήσει τη δεύτερη χωρίς να γευθεί την πρώτη. 23. Πολλές φορές, ενώ μας έχει κλέψει η κενοδοξία, γυρίσαμε και την κλέψαμε εμείς με πιο έξυπνο τρόπο. Είδα μερικούς που άρχισαν κάποια πνευματική προσπάθεια από κενοδοξία και μολονότι η αρχή ήταν αξιόμεμπτη, το τέλος υπήρξε καλό και επενετό, διότι εντωμεταξύ μετέστρεψαν την κακή σκέψη. 24. Όποιος υπερηφανέρεται για φυσικά χαρίσματα, δηλαδή οξύνια, ευκολία στη μάθηση, στην ανάγνωση και στην προφορά, ευφυΐα και άλλα παρόμοια, αυτός ουδέποτε θα αποκτήσει τα υπερφυσικά αγαθά, διότι ο άπιστος στα ολίγα θα φανεί και στα πολλά άπιστος και κενόδοξος. 25 για την απόκτηση της τελείας αγάπης και των πλουσίων χαρισμάτων και της θαυματορικής ενεργίας της προορατικής δυνάμεως, πολλοί βασανίζουν και καταπονούν αδίκως το σώμα τους. Ελισμόνισαν οι ότι όχι η κόπη, αλλά κυρίως η ταπείνωση, είναι η μητέρα όλων αυτών. Όποιος απαιτεί πνευματικά δώρα αντί των κόπων του, Έβαλε σαθρό θεμέλιο Όποιος όμως θεωρεί τον εαυτό του χρέος Τη δούλο Αυτός ξαφνικά θα λάβει από το Θεό Ανέλπιστο πνευματικό πλούτο 26. Μην πήθεσαι στο λυκμή Στο δαίμονα δηλαδή Που λιχνίζει και καταστρέφει Όταν σου προτείνει να παρουσιάζεις τις αρετές σου Για να ωφεληθούν δήθεν όσοι σε ακούουν Τί γαροφεληθήσετε άνθρωπος εάν όλο τον κόσμο κερδίσει ή ωφελήσει εαυτόν δε ζημιώσει. Ματέος Ιωτασίγμα 26 Τίποτε δεν ωφελεί περισσότερο αυτούς που, σας βλέ... που μας βλέπουν από την ταπεινή και ειλικρινή συμπεριφορά και τον ανεπιτίδευτό λόγο. Έτσι δίδεται και στους άλλους παράδειγμα να μην υπερηφανεύονται ποτέ πράγμα από το οποίο τι υπάρχει περισσότερο Οφέλιμο. 27. Κάποιος από τους προρατικούς πατέρες επρόσεξε τα εξής τα οποία και διηγήτου του ενώ καθόμουν σε σύναξη μοναχών ήλθαν οι της κοινοδοξίας και της υπερηφανία και κάθισαν δεξιά και αριστερά μου και ο πρώτος μου κεντούσε το πλευρό με, την, με το δάχτυλο της κοινοδοξίας και με προέτρεπε να πω κάποιο όραμα ή κάτι που επετέλεσα στην έρημο. Μόλις όμως εγώ τον απέκρουσα λέγοντας αποστραφήσαν εις οπίσω και κατεσχυνθήησαν οι λογιζόμενοι μη κακά» του ψαλμού Ξηθήτα στίχος 3 του Δαβίδ, αμέσως ο δεύτερος ο εξαριστερών μου ψιθύρισε στα έβγε πολύ καλά έκανες». Έγινες μέγας, αφού την ανεδέστατη μητέρα μου. Τότε εγώ χρησιμοποιώντα εύστοχα τον επόμενο ψαλμό του Δαβίδ απάντησα αποστραφείτουσαν του σαν παραυτήκα οι λέγοντες μη έβγε, έβγε, Όταν ρώτησα τον προαρατικό αυτό πώς η κοινοδοξία συμβαίνει να είναι μητέρα της περηφανίας μου απήντησε «Ημένα έπαινη» εξυψώνουν και δημιουργούν φυσίωση. Όταν δε εξυψωθεί η ψυχή, την παραλαμβάνει τότε η περηφάνεια και αναφέρει αυτήν έως των ουρανών και καταφέρει έτσι έως των αβύσων. Ψαλμός Ρ. Σ. 24 Λόγος 28 περί Υπάρχει δόξα που έρχε, μας έρχεται από τον Κύριο. Τους γάρ δοξάζοντα με λέγει «Δοξάσω» πρώτη βασιλειών δεύτερο κεφάλαιο. Και υπάρχει δόξα που είναι συνέπεια διαβολικής εργασίας και απάτης. Ουε γάρ λέγει «Όταν καλός ημάς είπως οι πάντες οι άνθρωποι». Λουκάς έκτο κεφάλαιο και στίχος 26. 29. Θα αντιληφθείς σαφώ την πρώτη δόξα όταν τη θεωρείς επικίνδυνη, όταν την αποφεύγεις παντίο τρόπος και όταν αποκρύπτεις την καλή σου ζωή όπου και αν βρίσκεσαι. Τη δευτέρα δόξα θα την αντιληφθείς αντιθέτως όταν και το παραμικρό το κάνεις προς το θεαθήνε της ανθρώπης, Ματθαίος ΚΓ5 μα υποβάλλει η μυαρά καινοδοξία να κάνουμε πως έχουμε αρετές που δεν έχουμε, παραπλανώντα μας με το ρητό, ούτω λάμψάτε το φως ημών των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα. Αυτό αναφέρεται στο κεφάλαιο το πέμπτο του Ματθαίου. Πολλές φορές ο Κύριος οδήγησε τους καινοδοξου σε «άκια με κάποιο τιμωρητικό γεγονός που επέτρεψε να συμβεί. Τριακοστόν Αρχή της ακενοδοξίας είναι η προφύλαξη του στόματος και η αγάπη της ατιμίας, δηλαδή τη ατιμόσεως. Μέσον οι απόρριψεις κάθε έργου που μας προτείνουν οι λογισμοί τη κενοδοξίας και τέλος, αν βεβαίως υπάρχει τέλος στην άβυσσο, το να πράττουμε ασυνέστητα ενώπιον πλήθους κάθε τι που μας εκφέτει. 31. Μη αποκρυπτείς την εσχήνη σου με τη σκέψη να μην γίνεις αιτία σκανδάλου. Όμως δεν πρέπει ίσως να χρησιμοποιείτε πάντοτε το ίδιο φαρμακευτικό έμπλαστρο, αλλά να λαμβάνετε υπόψη και το είδο του σφάλματο. Κυριακοστών Δεύτερον Όταν εμείς επιδιώκουμε τη δόξα και όταν μόνη τις μας στέλλεται από άλλους και όταν επιχειρήσουμε κάτι χάριν καινοδοξία, τότε ας ενθυμηθούμε το πένθος μας και την μετασυντριβής και φόβου προσευχής μας και τότε, οπωσδήποτε, θα την εδιώξουμε την ανέσχυντη καινοδοξία εάν βεβαίως καλλιεργούμε πραγματικά την προσευχή. Ας το ξαναπούμε αυτό. Όταν εμείς επιδιώκουμε τη δόξα και όταν μόνη της μας από άλλους και όταν επιχειρήσουμε κάτι χάριν καινοδοξίας τότε ας το πένθος μας και την μετασυντριβής και φόβου προσευχή μας και τότε οπωσδήποτε θα την εκδιώξουμε την ανέσχυντη καινοδοξία αν βεβαίως καλλιεργούμε πραγματικά την προσευχή. Διαφορετικά, μας λέγει ο Άγιος της κλίμακο. Α φέρουμε αμέσω στη σκέψη μας την ώρα του θανάτου μας. και αν επιμένει ακόμη, ας φοβηθούμε τουλάχιστον την κατεσχήνη που ακολουθεί στη δόξα αυτή, εφόσον «ο υψόν εαυτόν ταπεινωθήσετε» Λουκάγιο Ταϊτα 14. Ταπεινωθήσετε όχι μόνο στην άλλη ζωή, αλλά οπωσδήποτε και εδώ. 303. Όταν οι επενούντες ή μάλλον οι αποπλανώντες αρχίσουν να μας επενούν, ας ενθυμηθούμε αμέσως το πλήθος των ανομιών μας και ασφαλώς θα δούμε ότι είμαστε ανάξιοι των επένων και των τιμών. 304. Υπάρχουν και μερικοί κενόδοξοι που θεωρούν υποχρεωμένο το Θεό να τους εισακούει σε ορισμένα αιτήματά τους. Ο ΔΕ Κύριος συνηθίζει να τους προλαμβάνει και να πραγματοποιεί ό,τι θα τους ζητούσαν στις προσευχές τους. Και τούτο για να μην, λάβουν, για να μην τα λάβουν αυτά με την προσευχή και αυξήσουν την περηφάνειά τους, την ίησή του. 35 πέμπτον επιτοπλίστων οι απλοί και απονήρευτοι δεν περιπίπτουν στο φαρμακερό αυτό πάθος αφού άλλωστε η κοινοδοξία είναι διώκτης της απλότητος και επίπλαστη συμπεριφορά. 36. Υπάρχει κάποιο κουλίκι που αφού αυξηθεί, βγάζει πτερά και πετά στα ύψη. Ομοίως και η κοινοδοξία, εάν αυξηθεί, γεννά την υπερηφάνεια, που είναι ο αρχηγός και η τελείωσης, δηλαδή η αρχή και το τέλος όλων των κακών. Βαθμίς 21. Όποιος από αυτήν την κοινοδοξία δεν εχμαλωτίστηκε, δεν θα περιπέσει στην έχθρα του Θεού την υπερηφάνεια, που λέγεται και έχθρα του Θεού ακεφαλή. Αυτή ήταν λοιπόν η υπερηφάνεια στον 21ο Λόγο του Ιωάννου της Κλίμακο.